Χω, χω, εδώ, μου Κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα Καλώς ήρθατε στον τοίχο Εδώ είμαστε να βαρέσουμε το κεφάλι μας για μία ακόμη φορά ε, Κοτολήσουμε τον τοίχο Μπάς και μα ακούσει ο τοίχος Με περισσότερες ελπίδες υπάρχουν να καταλάβει ο τοίχος Και να ακούσει ο τοίχος Από το να τελειώσει το θέμα Κυρία μου και κυρία μου καλή σου μέρα όπως είπαμε Γιάννης Λαζάρο εδώ πέρα στο ντουβάρι του μικροφώνου 2681 4060 Αν θέλετε να μας κάνετε κάποια παρατήρηση Είμαι θα εδώ Καλημέρα σε όλους τους φίλους Που είναι συνδεδεμένοι Από σουφλή Πάνω μέχρι γάβδο Θεσσαλονίκη ε, Πτολεμαϊδα Βέρια Άναουσα, Αθήνα Κρήτη ε, Και τα Ταλιμπάν και, τα και, και, και στο ξωτηρικό, και στο <Συκλή> Λοιπόν Λοιπόν ε, Κυρίε μου και κύριε και αγαπημένο μελινόπουλο. μετά από το mail που μου έστειλε ο φίλος μου Βασίλης από την Άουσα όπου είδε λέει ε, την κίνηση των ιατρών της Άρτας κάνανε επίθεση λέει στο... με επίφαση νομιμότητας στο κοινωνικό ιατρείο έγινε και κοινωνικό ιατρείο στην Άρτα όπως γνωρίζετε, όπως κοινωνικό παντοπολείο ο Βασίλης θα πω το εξής. αυτοί οι τύποι που στείλουν τέτοια πράγματα πριν βγει ο Τσίριζας εξουσία, ήταν μπροστά στις εφορίες και καλούσαν τον κόσμο να μην πληρώνουν ε, έμφυα και τέτοια. Οι ίδιοι βέβαια όπως ομολογούσαν το πληρώναν, απλά καλούσαν τον κόσμο. Αυτή είναι οι ίδιοι τύποι. Είναι μαύρη ιστορία αυτή, μην, ε, μην ακούς. Ε, παρακαλώ. Ναι ναι ναι ναι ναι. <Ρι> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Λοιπόν, ε, για την... Ε, επειδή... Για την, ε, απλά σου λέω τώρα τι συμβαίνει τι εποχές, θέλω να σου πω τι συμβαίνει τις εποχές ε, αυτής της λεγόμενης μπουρδελοκρίσης στην Ελλάδα. Απευθύνομαι Βασίλη μου σε σένα, επειδή μου στείλες το mail και τα λέω στη πεθερά για να τα ακούσει νύφη. Εγώ, αυτό το, επειδή εγώ δεν κάνω όπως γνωρίζετε Έχω σταματήσει να κάνω συνεντεύξεις Συχαινόμενος την μπουρδολογία που άκουγα τόσα χρόνια Όποιος νομίζει από το κοινωνικό ιατρίο Άρτας ότι, Ή από τον ιατρικό σύλλογο Άρτας Ότι μπορεί να μας πει πέντε κουβέντες να μας διαφωτίσουν Που δεν θα μας διαφωτίσουν Στο τονίζω 2.681.4.060 Να του κάνω εγώ ερωτήσεις Λοιπόν να βγουν στον αέρα Διότι η μόνη πληροφόρηση που έχουμε Αυτή τη στιγμή είναι από τον κύριο Βίχα Από το Μητροπολιτικό ε, Κοινωνικό Ιατρείο όπως το λένε Όπου εκεί από ό,τι μαθαίνουμε Έχει εμβολιάσει ξέρω εγώ και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους Εδώ πέρα απλά φοβούμε αγαπητέ Βασίλη Ότι εμπίπτει στην προβολή ορισμένων Οι οποίοι χρόνια λησαλέα παλεύουν να γίνουν δήμαρχοι, βουλευτές ε, Ξέρω εγώ ότι με καταλαβαίνει Έτσι Διότι φαντάζομαι ότι και στην Νάουσαν Θα έχεις ανάλογα φαινόμενα Λέμε... Δεν ξέρω τώρα ρε παιδί είμαστε στην Νάουσαν Μπορεί να είναι η κατάσταση Αλλά γι' αυτό ακριβώς πριν ε... Το θέμα το Το ξαπλώσουμε Δηλαδή καταλαβαίνει το ξαπλώσουμε στο ίντερνετ Με λιδωρίες Με αφορισμούς με τέτοια Καλό είναι καλό είναι, ε, να βγουν δύο άνθρωποι ένας από τη μια πλευρά και ένας από την άλλη να μας πούνε βάσει ερωτήσεων τα, αυτά που πρέπει να μας πούνε. Εκείνο το οποίο γνωρίζω κάλλιστα, ε, γνωρίζω άριστα με συγχωρείς, αγαπητέ Βασίλη είναι το εξής με τις ευλογίες του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας ε, ξεκίνησε αυτή η ιστορία και μάλιστα ε, εκείνη την εποχή ο ιατρικό σύλλογος τους είπε θα σας, ε, τι χρειάζεται να κάνουμε διότι είναι υγεία, θέλει προσοχή το κοινωνικό ιατρείο Άρτας ξεκίνησε μέσα σε έναν καφενέ πρόσεξέ με τώρα σε παρακαλώ όπου το ο κοινωνικός καφενές να, συνα, να μαζεύονται δηλαδή εκεί πέρα και να... Ε, Καταλαβαίνει, Είναι το ίδιο του ΣΥΡΙΖΑ αυτό τι να κάνουμε Το θέμα λοιπόν είναι το Και από εκεί λοιπόν είπαν δεν κάνουμε εδώ και το κοινωνικό ιατρίο Αυτά τα ξέρω σίγουρα Το θέμα λοιπόν είναι το εξής ε, ε, Εάν γίνεται κοινωνικό ιατρείο, έτσι Και αν ε, δεν ξέρω Δεν ξέρω ούτε θέλω να πάρω θέση Ξέρεις θέση παίρνω Δεν έχω Αλλά ας βγει κάποιο. Εδώ είμαστε 26814060 να μας πει τα δικά του Τι να μας πει Τι ακριβώς να μας πει Τσάξε εντο μεταξύ στο ίντερνετ εσύ και βάλε Και δες τις φωτογραφίες των Σεριζέων Μπροστά στην εφορία στην Άρτα Να κρατάν πανό Και να προτρέπουν τα ανθρωπάκια, τα ανθρωπάκια Να μην πάνε να τους πληρώσουν Τον έμφια Ενώ οι ίδιοι παραδεχόταν ότι τον πληρώνανε Αυτά τα ολίγα έχω να σου πω Διότι είναι αυτές οι κινήσεις ε, Είναι ανθρώπινες Όταν γίνονται ε, Όταν πηγάζουν Από την πραγματική ε, ανάγκη του ανθρώπου να προσφέρει. Παραδείγματο χάρη, επειδή εσύ θα είσαι μικρός, να σου θυμίσω τα κοινωνικά, ιατρεία, τα κοινωνικά οικοδομικά ε, τις κοινωνικές οικοδομικές ομάδες τις, ε, που είχαν ε, συσταθεί για να χτιστούν τα, τα τσιμεντολίθια εκεί στο πέραμα. Αυτές ήτανε πραγματικές κοινωνικές ομάδες. Ήταν οι οποίοι, ήτανε γιατροί που πηγαίναν και εξέταζαν τα παιδιά Ήτανε οικοδόμοι οι οποίοι πηγαίναν και σε μια νύχτα στείνανε το... Και, ε, το σπιτάκι του ανθρώπου, καταλαβαίνεις, αυτές ήταν κοινωνικές ομάδες Το έκανε ο άλλος γιατί έπρεπε να το κάνει, γιατί το νιώθε Δεν το έκανε για να κερδίσει ψήφου στο κόμμα του και για να προβληθεί ο ίδιος, δεν ξέρω με, με πιάνεις έτσι Με συλλείβεις αγαπητέ Βασίλη Σε βρήκα σένα τώρα Βασίλη πρόχειρο και καταλαβαίνεις Αυτά τα ολίγα είχα να αναφέρω διότι, για να δούμε μπορεί να είναι κανένας από τον ιατρικό σύλλογο ναι, και, και η βάρκα και δεξιά, παρακαλώ ναι, αυτό δεν λέμε αυτό δεν λέμε αυτό δεν λέμε αυτό δεν λέμε ε, ε, ε, ε ναι, ναι, ναι Όπως το λες αγαπητέ μου τηλεαγροανά Άλλο το κοινωνικό ιατρείο Άρτας Και άλλο το μετροπολιτικό Και το θέμα αρχίζει να βρωμάει Όταν μπροστά σε αυτές τις ιστορίες Μπαίνουν υποψήφοι δήμαρχοι Υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι Υποψήφοι βουλευτές Και πάει λέγοντας Και πάει λέγοντας <fierce> Αλλά παρόλα αυτά το μικρόφωνο αυτό είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή αύριο το κλείσω Παρακαλώ <Το Κύριε Χαρντή μου καλή σας μέρα Θέλετε να μας πείτε δυο λόγια στον αέρα <Το> Εγώ ο Γιάννης Λαζάρου <Το> Καλή σας μέρα <Το> Μισό λεπτάκι Μισό λεπτάκι για να δούμε, εκεί δεν ακούω. Εντάξει, ακούω. Δεν έχετε ό,τι αδιαφωνώ. Μιλάμε μόνο από τηλέφωνο. Δυστυχώ. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, στον αέρα έχουμε τον κύριο Χαρμπί, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας. Κύριε Χαρμπί, μου, αφού σα καλωσόρισα, θέλω να σα ρωτήσω: το... δημιουργήθηκε ένα θέμα με την επίθεση την οποία λέει κάνατε εσεί στο κοινωνικό Ιατρείο Άρτας. Τι επίθεση κάνατε και γιατί την κάνατε. Κύριε Λαζάρου καλή σας μέρα σε εσά και στου ακροατέ σας και στις ακροάθειές σας Να, καλά ε, Δυστυχώς ο ιατρικό σύλλογος αυτάς δεν έκανε καμία επίθεση σε κανένα ναι. Ούτε ποτέ προτίθεται, να κάνει καμία επίθεση. Σε κανέναν ή συνάδελφο ή συμπολίτη μα. Τι πρόβλημα δημιουργήθηκε λοιπόν. Δημιουργήθηκε πρόβλημα έπειτα από δημοσίευμα εφημερίδε ναι. το τι κάνει ο Ιατρικό Σύλλογο και φαρμακευτικό σχετικά με τη λειτουργία του κοινωνικού ιατρείου και αν είναι νόμιμη λειτουργία Μιλήστε λίγο πιο δυνατά, αν θέλε. Ναι, Υπά... Αν είναι νόμιμη λειτουργία του κοινωνικού υποτιθέμενου Ιατρίου φαρμακείου. Ναι. Κάναμε ερώτημα στον νομικό σύμβουλο του Πανελληνίου Ιατρικού Σύλλογου ο οποίος εκπροσωπεί ο νομικό Σύμβουλο όλη την Ελλάδα ναι. και μας απάντησε ότι το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείου σε παρένθεση ναι. πρέπει να λειτουργεί νόμιμα ναι. με άδεια λειτουργίας ναι. δομών πρωτοβάθμινες φροντίδας υγείας ναι. τέτοια άδεια ποτέ δεν μας ε, έχει ε, γίνει αίτηση στον Ιατρικό Σύλλογο Συγγνώμη δεν σας άκουσα επαναλαμβάνω γιατί σας απάντησε ο... Ο, ο, ο, ο νομικός σύμβουλος ναι. μας απάντησε ναι. ότι πρέπει να πληρεί τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δηλαδή uh -huh. πρέπει να έχει άδεια να διοδοτηθεί uh -huh. από τον οικείο ιατρικό σύλλογο για να λειτουργήσει. Η δάλος όπως μας λέει ο ίδιος και όχι εμείς όπως διαστρεβλώνουν ε, κάποιοι ε, τα λόγια μας, uh -huh. η δάλος είναι παράνομο. Να σας διακόψω λίγο τώρα ναι. κύριε Χαρμπέ, να σας κάνω μια ερώτηση Δεν είμαστε, δεν είμαστε ενάντια ε, στις ε, πρακτικές της κοινωνικής αλληλεγγύης Διότι καθημερινά mm. στα ιατρεία μας τόσα χρόνια οι γιατροί της Άρτας ναι. Εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούν όλους Ανεξαιρέτου τους πολίτες της Άρθα, ασφαλισμένος και μη. Δηλαδή, για, κάποιος... για, συγγνώμη, για το τεχνικό θέμα βάλατε. Ναι, για ένα. το τεχνικό. Μας. Να σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Στι εποχέ που ζούμε, έτσι, ναι, όπου ναι. γνωρίζει και η, η τελευταία πέτρα τι ανάγκε που υπάρχουν στην κοινωνία, ε, έστω και κάτω από αυτές τι μη υπάρχουσε τεχνικέ, α το πούμε, αν προσφέρουν βοήθεια ή του κοινωνικού ιατρίου. Ε, εσείς τη βλέπετε με κακό μάτι θα έλεγα Όχι ποτέ, ποτέ, αρκεί να είναι νόμιμα εμείς επαναλαμβάνω ο Ιατρικός Σύλλογος τόσα χρόνια ε, ε, εδώ και τρία χρόνια που είχε γίνει πριν αίτηση, mm. νόμιμη αίτηση από ε, απ την Αντιδήμαρχο Άρτας κυρία και έχει και ονοματεπώνυμο mm. Δίκη Βασιλάκη mm -hmm. για να δημιουργήσει ο Δήμος σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο mm -hmm. ε, ε, ε, Καθίσαμε, εξετάσαμε διεξοδικά το ζήτημα και είπαμε ότι οι γιατροί προσφέρουν μέχρι σήμερα φιλοκερδό πολλέ φορέ τι υπηρεσίε του. Και δεν συνέτρεχε λόγο να δημιουργηθεί το κοινωνικό ιατρείο, διότι έχει πολλέ προποθέσει για να δημιουργηθεί. Δεν είναι έτσι. Βάζουμε μια ταμπέλα κοινωνικό ιατρείο και τέλο. Για να καταλάβω κάτι, κύριε Χαρμπή, κοινωνικό ιατρείο σημαίνει ότι θα έχει μέσα και αίθουσε που θα εξετάζει ασθενεί. Έθουσε που θα εξετάζουν αυστηρά. Φάρμακα που να τηρούνται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. φαρμακοποιός ο οποίος θα δώσει φάρμακο, Α, ε, είναι δηλαδή υγεία. υγείας, Δες, εντάξει, έχω άδεια. Επειδή είχα άλλο ιατρείο, πράγμα στο ιατρείο. μυαλό μου, δηλαδή είχα άλλο πράγμα εγώ στο μυαλό μου. Ε, ξέρω εγώ, παίρνουν τηλέφωνο έναν γιατρό και πάει και βλέπει έναν ασθενή, ο οποίος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Ε, το κοινωνικό γιατρείο λοιπόν θα λειτουργεί Όπω λειτουργούν τα δικά σα ιατρεία. Όπω το... λειτουργεί το κέντρο υγεία. Το κέντρο υγεία, μάλιστα. Ένα μήνυ μι... κέντρο υγεία. Ένα μήνυ κέντρο υγεία. Για να μην πούμε μάξι, αυτέ τι εποχέ. Ναι, λίγο, ναι. Μάλιστα. Αλλά πάλι επαναλαμβάνω και δημόσια το έχουμε δηλώσει και στην mm. ανακοίνωσή μα ναι. το έχουμε δηλώσει σαν διοικητικό συμβούλιο του Ατρικού Συλλόγου ναι. ότι οι γιατροί τη Άρτα mm. και ουδέποτε αν θα μου φέρετε κάποια καταγγελία mm. που πήγε συμπολίτη μα σε γιατρό και πλήρωσε από το υστέρημά του. Εγώ θα του κάνω κατευθείαν επίκληση και θα τον βγάλω στα κανάλια. Καλά εντάξει, δεν αφήστε τα κανάλια, τα κανάλια είναι, δηλαδή δεν είναι τιμωρία τα κανάλια. Δεν, είναι, κανάτε, τιμωρία, ναι. δεν είναι τιμωρία ναι. αλλά σα λέω ότι μέχρι σήμερα ναι. υπήρξε υπάρχει κατευθείαν ή αν ξέρετε εσεί κάτι. Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Να σα με το... κάτι άλλο τώρα. Ναι. Ναι. Το, το θέμα είναι το εξή. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι συστήσαν το, ε, το, πώ το λένε το, ιατρί, το κοινωνικό ιατρείο αυτό. Ε, δεν έχουν υπόψη τους Γιατροί είναι και αυτοί Δεν έχουν υπόψη τους ότι χρειάζονται φαρμακοποιή ε, Αποθηκευτική χώρη Πως τους λένε ε, Δεν το έχουν υπόψη Γιατί το κάνανε έτσι, το παρά. Α, Ακούστε κάτι ναι. έτσι, ε, Πράγματα που φαίνονται Εμένα μην μου βάζετε λόγια να απαντήσω Σας βάζω λόγια Λέω γιατί το κάνανε. Σα, Σας είπα κάτι Αυτό δημιουργήθηκε Πέρυσι όταν βγήκε ο νόμος ο οποίος ναι. λέει ανασφάλιστοι άποροι ναι. συμπολίτε μας μπορούν να πάνε να εξεταστούν στις mm. δομές υγείας του εσύ, Μάλιστα. του παιδί, στα Μάλιστα. κέντρα υγείας, χωρίς να πληρώσουν. Εσείς μετά θα κάνετε κοινικό <χω> ιατρίο αφού το κράτος σου λέει λάτε δόση δεν έχετε ναι. ή όσοι δεν μπορείτε να πληρώσετε ασφάλεια, ναι. τι σημαίνει αυτό. Κάτι mm. σημαίνει, εγώ δεν θέλω να απαντήσω. Καλά, όταν λέει το κράτος, από απ τα 100 που λέει, ας κρατήσουμε όχι, όχι, όχι, τα δύο. Όχι, όχι, είναι νόμο, ναι. έγινε προεδρικό διάταγμα. Πώς αυτό, υπάρχουν δεν. νόμοι και νόμοι και, στη νόμι και σπανίες ναι. υπονόμοι που δεν τηρούνται. Σ, σω, σωστά κύριε λέτε, κύριε. λέτε έθι, αλλά πάλι σας λέω, στην ανακοίνωσή μας γράφουμε συγκεκριμένα ναι. Ναι. ότι ποτέ μέχρι σήμερα, ούτε στο μέλλον, ανασφάλει στους πολίτες, mm -hmm. αν θα πάει να εξεταστεί... Τα ιδιωτικά μας ιατρία, προσέξτε τι σας λέω, ναι. θα τον διώξουμε. Έλα, θα εντάξει. το λέω ξεκάθαρα. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν... είναι και το άλλο. Δεν τον διώχνουμε μόνο, mm -hmm. αλλά θα το βάλουμε και από την τσέπη μας. Διότι όταν θα γράψουμε και συνταγή, θα έρθει να του γράψουμε και συνταγή, mm -hmm. θα πρέπει να κοπεί και στην οποία και το φόρο και όλα αυτά θα το πληρώσω εγώ. Δεν, ποτέ δεν αρνήθηκα ούτε εγώ ούτε οι μου mm -hmm. σε συμπολίτη μας. Να εξεταστεί. Εντάξει, το τονίσατε αυτό ε, πολλές φορές και νομίζω ότι έγινε κατανοητό. Η Εντάζει, κοινωνικότητα ναι. είναι αφανής. Μάλιστα. Δεν βγαίνουμε την ταμπέλα να γράψω κοινωνικό ε, ιατρή Ορυλά Χαρμπής Ευάγγελος. Μάλιστα. Ορυλά. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει και, κύριε Χαρμπή μου. Εντάξει. Και το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφορα από τους παρόντες mm -hmm. πήρε την απόφαση να στείλουμε αυτή την ανακοίνωση στα... Μέσα μαζική ενημέρωση και τίποτα άλλο. Ξέρετε, Από εκεί και πέρα, ε, το, δεν θέμα, το θέμα να έχει το παρουσιαστεί. Δε... Αλλά κάποιοι άλλοι το συνεχίζουν, ναι, καταλάβατε. Το θέμα έχει παρουσιαστεί διαφορετικά. Εγώ, έλε... δεν θα έλεγα, και εγώ έτσι ενημερώνω. Δεν είμαστε αντίθετοι με την κοινωνική ναι. μα προσφορά, και όσοι, όσοι μα γνωρίζουν, γιατί είμαστε μικροί και μα γνωρίζουν. Mm -hmm. Ξέρουμε ο καθένα τι πει στην Άρτα. Ναι. Ξέρουμε ο καθένα τι προσφέρει στην Άρτα. Τώρα το εκεί τέρα... στο κοινωνικό ιατρικό, σε αυτό που υφίσταται ναι. ε, υπάρχουν φάρμακα, υπάρχουν, υπάρχει γιατρό μόνιμα εκεί. Πώς λειτουργεί Μόνιμα γιατρό εκεί δεν υπάρχει. Δεν νομίζω να υπάρχει ενεργεια ενεργία Είναι Ενεργία γιατρό εκεί μόνιμα. Ναι. Πώ λειτουργεί αυτό, Πώς δεν, λειτουργεί. Το ξε... δεν μπορώ να το ξέρω γιατί ε, να σα πω κάτι. Ναι. Εγώ πηγαίνω σύμφωνα με τον νόμο. Ναι. Ο νόμο. Ορίζει αυτά, αν δεν έρθουν να μου κάνουν αίτηση ότι ξέρετε, εμεί θέλουμε αδειοδότηση να δημοσιευτεί ναι. στην εφημερίδα τη κυβερνήσεως. Ξέρετε, καλή κύρι Κύριε Χαρμπί, να σα πω κάτι. Σε κάποιε ναι. εποχέ του νόμου του βάζουμε και στην πάντα. Βέβαια, τους βάζουμε και στην πάντα. Δηλαδή, Βέβαια, ε, και στην πάντα. Ε, αν πάμε νόμιμα αυτή τη στιγμή να σώσουμε έναν καρκινοπαθή, α πούμε, όχι, και όχι, χρειάζονται πέντε χρόνια, σε έξι μήνε θα πεθάνει. Αλλά δίκαιο, το, δίκαιο, το, το, το θέμα είναι το εξή. Εκείνο που θέλω το. Που θέλω. Όχι να καταλάβω. Θέλω... Το... Μη μου το πολύ αυτό. Το... Πάμε με το νόμο όπου. Του πάγαμε όχι. στη μάπα του νόμου. Να... Το θέμα να... είναι το εξή. Εσεί, σαν γιατρό, αυτή τη στιγμή, ω γιατρό, όχι σαν γιατρό, ω γιατρό, βλέπετε ότι αυτή η κίνηση μπορεί να προσφέρει στο λα... στο... στον κακομιριασμένο λαό με αυτό που τραβάει, ή όχι. Να σας πω... Δηλαδή, αν α... είναι α... θέμα α... νόμου, αν τον χέσουμε τον νόμο. Με okay. συγχωρείτε για την έκφραση. Έχε... Έχετε απόλυτο δίκιο. Ε, εμείς σας το ξαναλέω, στην ανακοίνωση μας λέμε Τα ιατρεία μας μπορούν να εξεταστούν οι, συ, οι συμπολίτε μας Οι οποίοι είναι κοινωνικά αδύναμοι Συγγνώμη, εδώ, εδώ να κάνω μια ερώτηση ε, κοινωνικ... Έχω εγώ στο ιατρείο σας ναι. Χαίρετε κύριε Χαρμπή, έχω αυτό το πρόβλημα ναι. ε, Και είμαι, δεν έχω λεφτά να σας πληρώσω Θα πρέπει να προσκομίσω κάποια χαρτιά Σε εμά όχι Κανονικά, σε αυτού όμως, δηλαδή στα κοινωνικά ιατρία, θα πρέπει να προσκομίσουν χαρτιά. Ότι είναι άποροι. Ότι είναι Φορολογική δήλωση και όλα αυτά. Ότι είναι άποροι και τέτοια. Βεβαίω. Και οι άποροι δικαιούνται ασ, ασφάλεια απόρρων που μπορούν να πάρουν δολεάν τα φαρμακά του από το φαρμακείο του νοσοκομείου ή από το ΕΟΠΗ. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν μάλι... το... Ουδέποτε εμεί ζητάμε κανονικά στα κοινωνικά ιατρία φαρμακεία yeah. πρέπει να έχουν την κάρτα πορεία ή οτιδήποτε άλλο yeah. το οποίο να πιστοποιεί ότι είναι πραγματικά άποροι. Α, να... Αυτό μα λέει... λέει ο νόμο. Αν θέλουμε να... Αφήστε τον, τον είναι... το νόμο, παρακαλώ. Δεν μου συνέχεια τον νόμο. Με ο νόμο. Ο νόμο μα οδήγησε εδώ που μα οδήγησε. Τέλο πάντων, το θέμα είναι το εξή. Αυτή τη στιγμή μου λέτε σίγουρα και το γνωρίζετε ότι για να πάει κάποιο στο κοινωνικό ιατρείο στην Άρτα, σε αυτό που δημιουργήθηκε, πρέπει να προσκομίσει και χαρτιά απορία. Σα λέω λογικά. Α, λογικά, εντάξει, δεν το γνωρίζετε σίγουρα. Δεν πειράζει. Γνω... Αυτό δεν το γνωρίζετε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με το κοινωνικό ιατρικό. Εγώ δεν το γνωρίζω. Σε εμά, του γιατρού τη Άρτα, ναι. ε, στα ιδιωτικά ιατρία, δεν χρειάζεται να προσκομίσει τίποτα. Ναι, ε, έρχεται και όταν λέει ότι δεν έχω χρήματα. Mm. Στο τέλος, έτσι, μπορεί να κόψουμε την απόδειξή μας μέσα μια ελάχιστη απόδειξη Την οποία δεν θα επιβαρυνθεί τίποτα Και το τα πληρώσετε εσείς, μάλιστα, το ΦΠΑ και τα τέτοια όλα, το... όλα, όλα εμείς τα επιβαρυνόμαστε και ουδέποτε μέχρι σήμερα Ούτε οι ακτινολόγοι, οι οποίοι έχουν και έξοδα mm. Ούτε οι μικροβιολόγοι, ούτε ούτε ούτε ούτε, ούτε mm. Έτσι και πριν πυρηνικοί γιατροί και φυσίατρι, mm -hmm. δεν ζητούσαν χρήματα από το συνάδελμα, ο ήταν εκεί να του πάει στο ψωμί. Κύριε Χαρμή, εντάξει, λοιπόν, νομίζω ότι συνεισφέραμε από τη μεριά τη δική σας, α προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και την άλλη πλευρά. Και να κάτι δούμε... και κάτι άλλο, Παρακένω. γιατί Παρακένω. έβγαλε κάποια ανακοίνωση ε, το του συνδικαλιστικού όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω εδώ ναι, πέρα, ναι. και λέ, γράφει με κυφαλίδα, όταν ο ιατρικό σύλλογο ψάχνει χρήμα και πελα Ανασφάλιστου και άπρου. Δεν ξέρω αν διαβάσετε την ανακοίνωσή μα. Αν εμεί ψάχνουμε κρίμα από αυτού που δεν έχουν, να, το, να μου το πείτε και εμένα. Ε, Κοιτάξτε, το είπατε και διαζώσει τώρα ότι δεν ε, έχουν. Ε, Α μην το απλώσουμε άλλο. Όχι, θέλω, yeah. δε, ε, ε, ε, ε, ε, ακούστε κάτι. Με Εγώ σα είπα, δεν ενήργησα ούτε από μόνο μου ούτε ο ιατρικό σύλλογο έχει κάποια εμπάθεια με κάποιου ούτε από τίποτα άλλο. Yeah. Πάντα ε, μέχρι σήμερα και αύριο και μεθαύριο θα yeah. είμαστε στο πλευρό, το συμπολιτό μας. Γι' αυτό είμαστε. Μάλιστα. Γι' αυτό δώσαμε τον όρκο. Δεν το δώσαμε για τίποτα άλλο. Εντάξει. Και γι' αυτό είμαστε. Και γι' αυτό τόσα χρόνια σα το είπα. Ναι. Πριν και νόμιμα ε, συζητήσαμε το θέμα για κοινωνικό ιατρείο με, το με την καταρχήν Αρμόδιο, με την αντιδήμαρχο η Κυρία Βασιλάκη. Ναι. Επί κύριο Κυρίου Παπαλέξη. Ναι. Και είπαμε ότι δεν είναι εφικτή διότι θέλει... Πολύ γραφειοκρατία Και δεύτερον οι εμείς οι γιατροί Κύριε Χαρμπήμος Σας διακόπτω Συγγωρείτε ε, ε, Τη γραφειοκρατία σε τέτοιες εποχές Οι άνθρωποι τη γράφουν Για... στα άγραφα Το θέμα, Μπορεί τον αυτή τον τη στιγμή ίδιο. Εκείνο που δεν δε γνωρίζω Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι που Φτιάξαν το κοινωνικό ιατρείο να είπαν Δεν πάει άλλο ρε τελείωσε Με αυτή την ιστορία το στείλουμε και σε μια αποθήκη Λοιπόν αυτή, αυτά τα περιγραφειοκρατίας και νόμων ειλικρα... Σε τέτοιε εποχές δεν τα καταλαβαίνω Διότι κύριε χαρμπή μου Σε ποιου νόμου αυτή τη στιγμή Υπόκειται η Ελλάδα Στους κατοχικούς Λοιπόν <συσχεσμένο> μπορεί αυτοί <συσχεσμένο> να το πήραν, να, να, να, να το πήραν το. ανάποδα Μη μου λέτε συνέχεια Έχει για νόμους το. και υπογραφές Έχει Και τέτοια τρελάνιω εγώ σας το λέω ναι. πάλι Μπορούν σε συναδέλφους Ούτε θα αρνηθεί ποτέ συμμάδες. Να πάτε όλοι μαζί να κάνετε μια κίνηση Δεν γίνεται Η κίνηση σας το λέω Τη δώσαμε ανακοίνωση ότι Ο ιατρικό σύλλογο ναι. Εξετάζει για τρίτη της Άρτας Εξετάζουν αφιλοκαιρδός ναι. έτσι Άπορος συμπολίσμα ναι. Το να κάνω εγώ Δέκα άτομα Και να βγω με την ταμπέλα Να λέω Ότι ο, ο, ο Τάδε Κάνω κοινωνικό ιατρείο Είναι εσείς... στο αυτό το... Όχι εντάξει, το... εντάξει κατάλαβα Δεν λοιπόν. ξέρω αν το καταλάβατε Ενώ σας, σας βγάζουμε ανακοίνωση επίσημη Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου απόλυτη. Η οποία λέει ότι όλοι οι γιατροί Εξετάζουν μάλιστα. Από εκεί και πέρα τι πρέπει να κάνουμε Ωραία. Δηλαδή να βγάλω Ωραία. εγώ ε, να πάρω πέντε άτομα, να βάλω ένα τηλεφωνική μέσα και να λέω: Ξέρει, θα πάτε στο χαρμπί, δεν ξέρω, θα πάτε παραπέρα στο, στον άλλον. Όλοι οι γιατροί λοιπόν στην Άρτα είναι διατηρηθμένοι να το κάνουν Όλοι αυτό. Όλοι είναι διατηθυμένοι Μάλιστα. εδώ και χρόνια και η προηγούμενη ανακοίνωσή μα το είχαμε ξεκαθαρίσει Μάλιστα. αυτό. Εντάξει κύριε χαρμπή. Άρα δεν, σε, ναι. δεν συντρέχει λόγου για το κοινωνικό ιατρείο. Εμεί βοηθούσαμε, βοηθάμε και θα βοηθάμε στο μέλλον. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Το να δώσουν περισσότερο έκταση, ναι. εμά δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά βοηθούσαμε, βοηθάμε και θα και στο μέλλον θα είμαστε κοντά του. σας ευχαριστώ πάρα όλο πάρα πολύ ναι. όλο το 24 ωρο σας το λέω και όχι τις ώρες μόνο που λένε αυτοί ναι ωραία εντάξει λοιπόν ακούστηκε η φωνή σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και εγώ, και εγώ να είστε ευχαριστώ. καλά ευχαριστώ πάρα Έτσι. πολύ ευχαριστώ. λοιπόν κυρίες μου και κύριοι ε, αυτή ήταν επικοινώνησε μαζί μας ο πρόεδρος του, του ιατρικού συλλόγου Άρτας νομίζω ότι ακούσατε Διαμορφώσατε άποψη δηλαδή Φαντάζομαι και τώρα θα περιμένουμε Το κοινωνικό ιατρείο Μπας και μας θυμηθεί Παρακαλώ Ορίστε Παρακαλώ Έκλεισε το τηλέφωνο Μπορείτε να ξαναπάρετε Λοιπόν Βασίλη κατάλαβες τώρα τι γίνεται <Και> Δεν ξέρω αν με κατήλαβες Παρακαλώ Έλα, παίς μου. Τι να κάνω, τι να κάνω ρε φίλε. Να καλά, να είσαι καλά. Όχι. Ναι, ναι, ναι. Έλα, για. Το είπε, το είπε, το είπε. Το είπε, το είπε. Ναι. Ακριβώς, Ναι. Γεια καλά με το νόμο πια να πούμε Λοιπόν το είπε ο πρόεδρος φίλε Αυτό το οποίο ανέφερε Ακούει κανένας από το κοινωνικό ιατρείο Έλα ρε παιδιά αφού ξέρω τι ακούτε Τι να ένα σύρμα 2681 4060 Λέχι. Λέω λοιπόν και με ε, Τα περί Δωρεάν που είπε ο πρόεδρος Μπορείτε να τα διαπιστώσετε αν ε, σας φέρει η ανάγκη να επισκεφτείτε έναν γιατρό όσο για το για τον νόμο παρακαλώ out, was... ναι που να τον βρω που να τον βρω ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι Έχεις απόλυτο δίκιο τηλεκράτη Λοιπόν, αν κάποιος ακροατής Αν κάποιος ακροατής μακούει αυτή τη στιγμή Και έχει λάβει βοήθεια Από το κοινωνικό ιατρείο Ας με πάρει ένα τηλέφωνο Να μου πει ξέρει τα πράγματα είναι έτσι Αλλιώς να, να, να ακουστούν κάποιες ε, φωνές Το θέμα είναι το εξής Παρακαλώ Τι έξι, σι, σε δεν ρε τι τον νευρολόγο δεν είσαι Το Τον το όνομο Τον έλα ναι ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κύριε τη χαίρε, μου, χαίρετε, κύριε μου, χαίρετε, βάζεις το μεγάλο θέμα τώρα εσύ, των φακελακίων, το καταλαβαίνεις, ε, τώρα μην ανοίξω τέτοιο θέμα τώρα, δεν με φτάνουν ούτε 500.000 ώρες, όσο ε, γρηγορότερα θα πας στον Άρη. Το θέμα είναι το ζουμί να βρούμε κανέναν άνθρωπο εδώ να μας πει καμιά κουβέντα Παρακαλώ yeah, Να σα βγάλω στον αέρα κύριε yeah, Ρε ασταδιάλα πρωί πρωί Έλα ρε Έλα Ναι κακώ έπρεπε να σε βγάλω, yeah, βγάλω στον αέρα Για να ακούσουνε Να ακούσουνε ε, Οι ακροατές τι ψηφάνε, Τι ψηφάνε ρε. <Τι> Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Όπου νόμι και αστυνόμοι Είναι πολύ υπονόμοι Οπότε τους νόμους Αυτή την εποχή λέω Φαντάζομαι ρε παιδί μου ε, Όχι μπορεί να πήγαν κόντρα στους νόμους ή, ή του κοινωνικού ιατρίου Τι να σε πω τώρα Άμα δεν μιλήσουμε με κανένα να μας πει ε, Ναι ρε Είμαστε τσέγκυβάρες εμείς Και βγήκαμε μπροστά Δίνα σου πω τώρα. Απλά φοβάμαι. Παρακαλώ, ναι. Κάτι βρωμάει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κύριε τη Κροατά μου, είσαι γατόπαρδο. Απ' την άλλη, τώρα κόντρα στου νόμου. Αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν τους νόμους μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν ξέρω, με κατηλαμβάνεις, ε, ακροατά μου. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι τσιριζέος. Έτσι, στηρίζω τον Τζίριζα που ψηφίζει τους νόμους, που κάνει, ράνει και απ' την άλλη κάνω μια πράξη αντίστασης κόντρα στους νόμους. Το ερώτημα είναι το εξής. Ενδείκνεται η περίοδος για αντιπολίτευση και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, λέμε ρε παιδί μου τώρα. Ή στρώνεται το χαλί, όπως πολύ σωστά έγραψε στο ρεπορτάζ της η Τσολακίδη. Για την ε, νέα πολιτική κατάσταση, με γνωστού βαλέδες στην τράπουλα. Α, λέμε ρε παιδί μου τώρα! Διότι πραγματικά ο Τηλεοπρατή έβαλε μια μεγάλη. Ε, μια μεγάλη. Ε, Πώ τη λένε. Είπε μια μεγάλη κουβέντα. Πάω κόντρα στου νόμου που ψηφίζουν οι δικοί μου, του οποίους υποστηρίζω με τα μπούνια. Κάτι συμβαίνει. το Ελλαδιστάν. Κάτι συμβαίνει. Εγάλε. Όσο για το... για το πέστο, για το θέμα της υγείας λοιπόν χθες έκανε ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ ο Ξενοφώντας ο Ερμίδης μπείτε και διαβάστε το λίγο στον τοίχο όπου στο Υπουργείο Κεάδας στο Υπουργείο Κεάδας μας έκανε ένα ρεπορτάζ για τον πόλεμο που γίνεται χωρίς σφαίρες στον οποίο συμμετέχουν φαρμακευτικές εταιρείε που εκβιάζουν για απεργίες και λουκέτα για το ποιος θα πληρώσει τους ανασφάλιους τους τα 2,5 εκατομμύρια που υπόσχεται ο κουρουπλέα και η παρέα του λοιπόν να μην σας τα λέω εγώ και να μην σας κουράζω διαζώσεις μπείτε και διαβάστε τα όλα τα άλλα που συμβαίνουν κυρία μου και κυριέ μου στην κοινωνία αυτή τη στιγμή ε, είναι για το ονόρε όπως ε, θα έλεγε ένα φίλο μου Ιταλός λοιπόν Πού είναι, ακούει κανένας του κοινωνικού ιατρίου να μας πάρει τηλέφωνο, όχι, δεν... λοιπόν, εντάξει. Αυτά ήταν, Βασίλη δεν ξέρω αν διαφωτίστηκες ε, με την κατάσταση, γεγονός είναι ένα, αυτό που σου λέω καθημερινά, τετέλεστε, τετέλεστε, δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή που πουθενά και σε τίποτε δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή. Ποιος μου είπε ότι χθες πήγε στο νοσοκομείο πάνω Εδώ πέρα τι μου είπε να πούμε Γύρισα από το νοσοκομείο με βρήκα στο, στο δρόμο Και τι μου είπε κάτι μου είπε Δεν υπάρχει ούτε μπαμπάκι μου είπε Πηγαίνουν και έρχονται με άδεια τα χέρια Οι νοσοκόμοι Παρακαλώ Έκλεισε το τηλέφωνο παιδιά Αν θέλετε ξαναπάρτε Λοιπόν Λοιπόν Παρακαλώ Ναι να, να, να Μπράβο Θα τους χαίρεστε χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε Έλα διασπαστή μου, έλα διασπαστή μου Τι σου έλεγα Αγαπημένη μου τηλεακροατή Και αγαπημένη μου ακροάτρια Δεν υπάρχει καμία ίχνος κοινωνικής συνενοχής Αντίθετα Υπάρχει Αυτή τη στιγμή η κοινωνική ενοχή. Κατάλαβε, αυτή η κοινωνία η ίδια είναι ένοχη. Το πήρα τώρα, το κάνω κουρκουλιάδα να πούμε. φώσκολος Η κοινωνική ενοχή. Κατάλαβε, είναι ένοχη αυτή τη στιγμή. Όλοι αυτοί οι οποίοι παίζουν αυτά τα παιχνίδια, η μεν, η δε, τα συνδικάτα, πώ τα λένε, οι κοινωνικέ ομάδε οι οποίες έχουν ακουμπήσει στα μιστά του και στα σίγουρά του και δεν του ενδιαφέρει τίποτα από εκεί και πέρα. Αυτή λοιπόν είναι κοινωνική ενοχή. Μεγάλη για κοινωνική, ε, πώ το λένε, συνενοχή, μην μη ψάχνει. Ο, ο κοινωνικό ιστό είναι κατακαιρματισμένο κυριολεκτικά. Και δεν ξέρει ποια είναι η πλάκα, αγαπητέ μου, λέμε πλάκα τώρα. Δεν είναι το γνωστό, σώζονε αυτόν, σωθεί το. Κατάλαβε, αν ήταν αυτό θα έλεγε εντάξει ρε παιδί μου Έπεσε η μπόμπα και κόψαν προς τα πάνω Είναι το ότι ορμάνε Είναι ένοχοι γιατί ορμάνε Στην απέναντι ομάδα Να τις πάρουνε Και το τελευταίο κομμάτι από τα ημάτιά τη. Εκεί λοιπόν φτάνει το μυαλό τους Ορίστε παρακαλώ Ναι Ναι σωστά έλα Ναι Ναι, ναι. Έλα παλικάρι μου να σε καλά Αυτή είναι, αυτό είναι η πλάκα τώρα Οπότε λοιπόν Βασίλη μου αυτό ήταν ένα μάθημα Πολύ καλό Για το τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο Τι κυκλοφορεί ως είδηση Καταλαβαίνεις Τι κυκλοφορεί ως είδηση Παρακαλώ Ακριβώ όπως το λες. Ναι, ναι, ναι Έκανε εντύπωση στον τηλεακροατή εδώ ότι δεν βγήκε ανακοίνωση από το κοινωνικό ιατρείο Άρτας αλλά από το ΣΥΡΙΖΑ Άρτα. Ακριβώ παραμάγαζο είναι, αδερφέ. Παραμάγαζο δεν ήταν εδώ και το κίνημα Δεν πληρώνω τον Έμφυα. Του ΣΥΡΙΖΑ πού είναι τώρα το κίνημα Δεν πληρώνω τον Έμφυα. Πού είναι για να βγουνε, να του στείλουμε του λογαριασμού στα σπίτια του. Αυτονών που είναι στι φωτογραφίε. Λέμε ρε παιδί μου τώρα Κατάλαβες μεγάλε Δεν έχουμε τίποτα με τα πρόσωπα μεγάλε Με το δούλεμα που μας κάνουν χρόνια έχουμε Ορίστε παρακαλώ Ναι <Σική> Έρχεται ναι <laughs> ε, πα, πα, πα, πα, δεν πρόκεισε ρε με τίποτα να πούμε. Σιγά με δίνει το κοινωνικό ιατρείο <laughs> Λοιπόν <laughs> Να γυλάμε και λίγο μεγάλε Αυτή δεν μας έμεινε τίποτα άλλο <laughs> <laughs> Έχεις δει και ωραία Δεν το σκέφτηκα ρε. Λοιπόν Αυτή είναι η κατάσταση φίλε, φίλε και οχτρέ Δεν έχουμε τίποτα με τα πρόσωπα Τα προσωπατά σα. Περάσατε με αυτή τη γη ούτε, ούτε ακουμπήσατε τίποτε Το θέμα είναι ότι οι πολιτικέ σας Και οι ενέργειε σας έχουν σφάξει κόσμο Και τον μεν και τον δε Αυτό δεν ξέρω Αν με συλλείβετε Με συλίβεται. Α καλά εντάξει Πού να με συλλείψετε Λοιπόν οκ okay, είστε εξουσία Τώρα και χεστήκαμε και η βάρκα γέρνη δεξιά Εσείς του 4% Εκεί θα είστε Οι υπόλοιποι θα σαλτάρουν στο καινούριο κόμμα που θα γίνει. Δεν το πήρατε χαμπάρι Είναι ο έτσι να πούμε που έχετε μαζευτεί εκεί Και έχετε βγάλει τα σπαθιά Να σφάξετε τους αντιφρονούντες Ω ναι Διότι ό, όποιος δεν συμφωνεί μαζί σας Σήμερα είναι αντιφρον Ω πω πω Τι χωρίστε <τυξέν> <στα> <τυξέν> <τυξέν> <τυξέν> Και παλικάρι Ο άλλος μου είπε ότι φωνάζω Λέει γιατί δεν θα πάρω διάγκρατα Ναι ναι ναι Έλα, γεια, γεια Ω, wow, που λες μεγάλε Έβγαλε τηλεακροατής ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ Ποιο ήθελες να βγάλει η ανακοίνωση Οира, <Π się> Ο γαλαζοπράσινος τρούγκος Α, δεν γίνονται Δεν γίνονται μεγάλα αυτά τα πράγματα Σε παρακαλώ πολύ, τώρα τι θες να σου πω προσώπατα Χέχεμε. Γεγονός είναι πάντως ότι στην πραγματική ζωή μεγάλε Δεν υπάρχουν τέτοιες κόντρες οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα συνεχίζουν να μην έχουν στον ήλιο μοίρα Χωρίς να μπορούν να βρουν από κούμπι πουθενά. μένουνε με τις υποσχέσεις τι ίδιε τι οποίε έκανε και ο Σαμαροβενιζέλο Καρατζαφέρνη, κουρέλο Καρατζαφέρνης με τα πεντάμινα, με τα τέτοια. Ενώ η ελπίδα έκανε στάση και με την αύξηση τη πορνεία εντάχθηκε και αυτέ τι ομάδε να οικονομήσει κανένα Ιδέα αξιοπρέπεια, άστα, παρακαλώ. Παρα... Παρακαλώ Πόσο Α oh, μπράβο ah, ναι σωστά Σωστά ναι hey. Σωστά σωστά Έχει απόλυτο δίκαιο ο τηλεκροάτης Βασίλη <coughs> Μου είπαν να στο μεταφέρω Δεν είναι δυνατόν σε μία, ε, να χρειάζεται κοινωνικό ιατρείο Σε μια πόλη Σαν την Άρτα Όπου το 95% είναι δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι Έχει απόλυτο δίκιο του λέει ακροατή. Καταλαβαίνεις γιατί, γιατί αυτοί έχουν και τα αλφαβουλιάρια του, Είναι ασφαλισμένοι οι άνθρωποι. Λοιπόν, Λίμω κατά μεγάλε Έχουμε τα πήγε νέλα ε, Πήγε το τσακαλό το, το τραγασάκι και ντράγκι Να περνάνε μέρες μεγάλε να φτάσει ο Ιούνιος Γιατί ενώ έλεγαν ότι θα το λήξουν το θέμα το Μάιο και θέλουν και κάτι άλλα κόλπα εκεί τα αφεντικά Κατάλαβες, Εκεί είναι το, το, το θέμα Τώρα όσο για το άλλο Αυτό που είπα και στον γιατρό εδώ πέρα όλοι αυτή εδώ ο ιατρικό σύλλογος Ο νοσοκομιακός σύλλογος Πώς το λένε ο σύλλογος νοσοκόμων Έπρεπε να γίνει ένα κοινό μέτωπο Για ένα κοινό μέτωπο Το οποίο να πάει κόντρα στον ιοδήποτε νόμο για να υπερασπίσει το συνάνθρωπό του Διότι ε, Άσχετα αν είσαι γιατρός Ή είναι ο Ή είσαι τέλο πάντων του επαγγέλματος Μπορεί να βρεθεί στην ανάλογη θέση Από την άλλη μεριά Και να χρειαστεί να σε υπερασπίσει Ας πούμε ένας οικοδόμος Λέμε τώρα ρε παιδί μου Δεν ξέρω αν μεσηλίδες. Ορίστε Όχι ρε Α, Αφού θα έχει ασφάλεια, θα έχει ασφάλεια του τέβε Ασφαλίζονται κι αυτοί Α νοσηλεύονται και δεν πληρώνουν Μπράβο ναι ναι ναι, ναι. Να είσαι καλά Τι να κάνει μου λέει εδώ ο, Να πάει μου λέει Ο τηλεακροατής κάποιος Να, πληρώ, να κάνει ρύθμιση στο τέβε Να πληρώσει το τέβε Και μετά να πάει να στο κοινωνικό ιατρείο, κοίταξε να σου πω, ε, αγαπητέ μου, στο μάτα ξαναείπα. Κίνηση η οποία γίνεται για προβολή προσώπων, πολιτικών και οτιπολιτικών, πολιτικών, ξέρεις τώρα, ανθρώπων και θεωριών. Λοιπόν, είναι κίνηση η οποία πρέπει να ορίστε... Δίκιο το δίκιο του κοινωνικού ποφόλου Έλα Έλα Ε το είπε Το είπε ο δόκτορας το το είπε Ναι το είπε Α μπράβο ναι ναι ναι Ναι Ναι ναι Έλα για Ρε εσύ απαντάει στον προηγούμενο τηλεκροατή Τούτος εδώ Δεν μπορείς του λέει να πας από τη στιγμή που Κάνει ρύθμιση, διότι άμα κάνει ρύθμιση δεν είσαι άπορο. Οπότε για να πας στο κοινωνικό ιατρικό. Μιλάμε για ξεφύλα τώρα. Ρε. Δηλαδή αυτοί κάνουν. Με συγχωρεί τη Λακροατή, περίμενε μισό λεπτό. Δηλαδή κάνουν κοινωνική, δίνουν κοινωνική βοήθεια και πρέπει να προσκομίσει χαρτιά. Αν είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή μιλάμε, μου θυμίζει εκείνος εδώ τους αλείς του αλεί του μνήμη. Κάτι τυπάκια εδώ που είχαν συστήσει μια επιτροπή ε, μνήμη του Άρη Βελουχιώτη. Και να οι φωτογραφίε, και να διότι ο Άρης ο Βελουχιώτης Χρειάζεται επιτροπή μνήμης Ε, κατάλαβες μεγάλε Ναι, λοιπόν. λοιπόν Δηλαδή, αν αληθεύει το ότι χρειάζεσαι χαρτιά Να πά να δεις το σπυρί που βγάλες στον κόλο Στο κοινωνικό ιατρείο καταλαβαίνει μεγάλε Ότι ο ψάρης από κάπου βρωμάει Ορίστε Ναι μωρέ, δι. μη γίνεστε μωρέ μου το, πί μου το, Πέ μου το, Ορίστε Ναι mm. yeah. <laughs> <laughs> Ποιο είναι το πολιτικό πρόσωπο Όχι ναι Ποιο που εκπροσωπεί το κοινωνικό ιατρείο Ααα Ισιγατόπαρδος Έλα για Ναι αυτό το πρόσωπο είναι Το οποίο σου προλόγιζε εδώ και το τσακαλό το. Τι θα <να> κάνουμε μεγάλε; ε, αγαπητέ μου Πρόσεξε τώρα μιλάμε για ε, Σου λέγαμε και τις προάλλες Κάναμε σλάλομα ανάμεσά τους Και εντάξει Κάπου γελάγαμε και όλος κακός βέβαια Διότι μότι γελάγαμε το λουζόμαστε Λοιπόν, κάναμε σλάλο, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε σλάλο Δεν γίνεται, μεγάλε Είναι τελειωμένη η κατάσταση Έχουν πάρει και το Το διάδρομο που θα κάνει σλάλο Οπότε ε, Τα έδια και αυτά τώρα καταλαβαίνεις Σου είπα θα, ε, Έχουν μείνει αγράμματοι και οι κόλλοι Διότι δεν, κάνει ούτε για, δεν κάνουν ούτε για Τέτοια δουλειά οι εφημερίδε τους Λοιπόν ε, Φαντάζομαι ότι και με αυτά που είπαν οι τηλεοκροατές και με αυτά που ακούσατε σε εκείνο που έχει σημασία είναι ότι άμα ξέρω κώς σας συμβεί πηγαίνετε χτυπήστε την πόρτα ενό γιατρού και πείτε είμαι άπορος εκεί λέει από ό,τι μας είπε ο πρόεδρας δεν χρειάζονται χαρτιά τώρα αν χρειάζονται χαρτιά στο κοινωνικό ιατρείο είναι να βάλουμε το σκοσμό όλοι μαζί Επαναστάτε, ναι αριστερεί, ναι και δεν συμμαζεύεται Κυρία μου και κυρία μου η πραγματική ζωή λοιπόν είναι ότι γίνονται περισσότεροι δυστυχισμένοι κάθε ώρα που περνάει στην Ελλάδα τα τομάρια τα οποία κυκλοφορούν σε πλειοψηφία αυξάνουν το τομάρι αυτό το, αυτή την αναισθησία του φιλοτομαρισμού τους παίζουν πολιτικά παιγνίδια πολιτικά λέμε τώρα παίζουν παιχνίδια, ε, κάνουν διάφορα να διατηρήσουνε την εξουσία ημέν, να ξαναβγούνε στην εξουσία δε και πόσος τους ενδιαφέρει το τι γίνεται γύρω τους και δεν μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή μόνο αλλά για την εθνική αξιοπρέπεια, για την ελευθερία, για την πατρίδα είναι άγνωστες λέξεις, τα χρησιμοποιούν μόνο όταν έχουν συμφέρον φόρο, να τον ονομάσουν πατριωτικό, να τους ψηφίσεις και τα και τα Δυστυχώς, η πλειοψηφία λοιπόν. Ο λαός ίσουμους νομίζει ότι εργάζονται την σωτηρία του. Τι να κάνουμε; Έτσι λοιπόν έγιναν και ιστορίες. Πήγαινε έλα ο Δραγασάκης με το τσακαλότο όπως είπαμε να σπρωχτούν οι μέρες. You know, blue... Κόκκινες γραμμές και yeah. κόκκινα στριγκ και τέτοια να πούμε. Yeah. Και επαναλαμβάνω ότι αν βγει ένας άνθρωπος και πει χαίρετε αγαπητέ μου. Εμένα ένα τριτομπατζανα... τριτομπατζανάκης Ξάδερφος Βρήκε με ροκάματο Με 10 ευρώ Πραγματικά θα είναι Η πληροφορία πολύτιμη Καθημερινά και άλλος κόσμος Χάνει τη δουλειά του Καθημερινά ε, περισσότερο κόσμος βυθίζεται στη δυστυχία Διότι δεν έχει, δεν έχει Επόμενο δευτερόλεπτο Και τούτοι εδώ λοιπόν κάθονται και παίζουν με τα πουλάκια τους, με τα Twitter τους Εντάξει μη με Μη με παιδιά Δεν ήθελα να πω τίποτα. Με τα Twitter τους λοιπόν Που λες, Παίζουνε Και τι άλλο ήθελα gonna... Να σου πω πως βλέπεις ο... ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας παίζει εμάς για να μας gonna... <laughs> <laughs> Ναι Ωραία <laughs> ΣΥΡΙΖΑ Ο ΣΥΡΙΖΑ Άρτας Πρόκειται για παναστατικό κίνημα Βασίλη Τι να σου λέω Ναι Λιμόν ε, Σήμερα Είχατε δεν είχατε Βασίλη ο Σύφτες Με βγάλατε εντελώς από το θέμα της εκπομπής Καλά κάνατε όμως Διότι ε, Αυτή είναι η... η Κατάσταση Για να Ορίστε παρακαλώ Έλα, γεια, yeah, γεια yeah. yeah, yeah, yeah. yeah. yeah. Δεν με παίζουνε μωρέ θα, Εγώ θα, παί, θα παίζω του γιατρό <laughs> <θα> παίζω το... <laughs> Όταν είσαι μικρός έπαιζε το γιατρό Αν πάει είσαι μικρός εσύ uh -huh. Θα παίζες με Playmobil Πώς τα λένε αυτά <laughs> Τα τέτοια <laughs> Κυρία μου και κυρία μου Δυστυχώς Ένα τίποτε δεν ξέρω αν διαβάσατε το χθεσινό άρθρο. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, Αυτά θέλει ο Λαγός. Έλα, γεια Ναι, ναι. Μικρό χωριό η Άρτα Μικρά χωριά φίλε μου είναι και η Νάουσα Μην νομίζει, και εκεί γνωρίζονται και ο, και ο Βόλος και τα Τρίκαλα Και η Πτολεμαϊδα Είναι δυνατόν μου λέει εδώ ο άνθρωπος Βουλευτές του κυβερνητικού το, ε, Κυβερνητικού ε, Σχήματος να είναι πίσω από το πανό και να ε, Είναι ενάντια Στους νόμους που οι ίδιοι ψηφίζουν Μεγάλε Όλα θα τα δούμε στην Ελλάδα Μέχρι να ξημερώσει η επόμενη ημέρα μην, εκ, μην εκπλήσει με τίποτε. Θα τα δούμε όλα. Θα τα δούμε όλα, σου λέω. Ορίστε. Όλα, πάντα. Έλα. Και το μικρό χωριό τα θέλει και τα θέλει και τα ξαναμά θέλει. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν. Δεν υπάρχει. Ε, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει βήμα, δηλαδή τι βήμα για να γίνει μπροστά δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Α το τελέψουμε το θέμα σήμερα. Ε, λάτε να ακούσουμε παρέα ένα ωραίο τραγούδι και να κλείσουμε μετά. Λοιπόν, με το Σαμαντάκα που λε, Ρώτησε ένα Σεριζέο, το παλιό Σεριζέο, του το, το 3% Μιλάμε έτσι. Ο οποίο είναι ακόμα εκεί στι επάλξει. Καλάνε πώ του αντέχει εκεί να αποδομέ. Όλα μου λέει μπορώ να τα αντέχω. Μόνο ένα τσογλάνι μου λέει να αντέχω που τι εποχέ που ε, δολοφονήσαν το καθηγητή, το πώ του λένε yeah. μου, όπου κόλλησε το μυαλό μου Οχ, βοηθάτε εμά. στη μπάτρα. Λοιπόν, ε, μα κοίταγε με ένα ύφο. Μου λέει και καλά, και τώρα είναι στην πρώτη γραμμή του Τσίριζα. Πρώτη γραμμή αγωνιστής Αυτό το τζόκλανο μου λέει δεν τον αντέχομαι τίποτα. Έλα, μωρέ, του λέω το κι εγώ τώρα να πούμε. Ο άνθρωπο είναι αγωνιστή τη ε, δημοκρατία. Τη αριστερά πάνω απ' όλα. Oh. Τέλο πάντων, κυρία μου και κυριέ μου, του τεμπονέρα. Ναι, την εποχή του τεμπονέρα. Αλλά ε, παθαίνω, διαλύψει. Από αυτά πρέπει να πάω στο κοινωνικό ιατρείο Αχ και εμφανιστώ εγώ φαντάστι Κοίταχαμε να με κάνουν, μέρα. Ναι. <Κι> Την ώρα που έπαιζε το τραγούδι Με πήρε και ο φίλος ο Νίκος Και μου λέει και εδώ μου λέει Το κοινωνικό ιατρείο Όχι εδώ στην Άρτα εκεί στο μέρος του ε, Λοιπόν ε, το κοινωνικό παντοπολείο Το είχαν κάνει για ψήφους Μόλις βγαίνουνε μου λέει τα διαλύουν όλα έτσι είναι η κατάσταση Νικόλα μου δεν αλλάζει Πουθενά και με τίποτε Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις Ωραίες παρατηρήσεις σας, Για την ακρόαση Και ευχόμεθα να είσαστε Πάρα πάρα πολύ καλά πάντοτε Για να μην χρειαστείτε ποτέ Ούτε κοινωνικό ιατρείο Ούτε κοινωνική αρρωγή Από αυτές τις ομάδες Που Βγήκαν μπροστά στι κάμερε να σα τι προσφέρουν. Γεια σα και χαρά σα! Ραδιοάρτα 1015 FM Στέρεο.